Ούτε την εκπομπή Τροφή για σκέψη. Μαγειρεύουν ο Απόστολος και ο Χριστός. She too rich for me, I ain't got no chance me, I ain't got no chance Just the way she carries herself. I ain't got no chance Γεια χαρά σου του Τροφή για σκέψη ε, Έδωμα επεισόδιο από στόλη και να ναι. πούμε ότι οι δρόμοι μας, ε, μας έβγαλαν σε καφετέρια του κέντρου της Θεσσαλονίκης οπότε ένας μικρός θόρυβος θα υπάρχει από πίσω. Ναι, είπαμε σήμερα να πούμε να μαζέψουμε ήλιο, γιατί αυτές τις μέρες παρόλο που είναι χειμώνας, Πρόσεψε, έχει καλό καιρό τέτοιος. Και είναι η τελευταία και, μέρα που θα έχει, το αποτέλεσμα θα οι βροχές. Ωραία, είπαμε τέτοιο πράγμα. Ναι. Γεια μας. Οπότε καλά καλά-κάλα που ήρθαμε να μαζέψουμε ήλιο, να έχουμε και καμπάτζα. Ναι, ναι ρε, Κυριακή τώρα, ναι, ναι. να πούμε ότι κάνουμε το βράφη Κυριακή, δηλαδή δεν με πρωί είναι ό,τι πρέπει να είσαι στο κρυφτευτολί. Ακόμα και εδώ. Ακριβώς. Και τα τι αυτά. Λοιπόν, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Να ευλογήσουμε ε... πολύ, όχι λίγο. Στο PC Magazine του Δεκεμβρίου υπάρχει συνέντευξη του newsfilter.gr από Α. τον Άγγελο, τον αποστόλη και εμένα τον χρήστη. Μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα 28. Έχουμε <χεχει> επιτέλους η κόπη μας και η αξία μας αναγνωρίστηκε παραλλαδικά. Ευχαριστούμε πολύ την Σουγκαρένια για την πρόσκληση. Ναι, και το όψιμο Άλκινγκ. Και το φυσικά. Και να ε... πούμε ότι περιμένουμε να μας και στο όψιμο Άλκινγκ το διεθνές σε λίγο καιρό. <laughs> <laughs> πάρα πολύ μπροστά. Έτσι ε, τώρα α. με την τροφή για σκέψη που κάνουμε, <laughs> την εκπομπή τη Διεθνή Με τα ε, διεθνή. διεθνή άρθρα. Προφανώς. Διεθνή άρθρα. Λοιπόν, ε, ωραία, ας περάσουμε <laughs> λοιπόν στην παρουσίαση των θεμάτων. Εγώ έχω ένα θέμα που αφορά της Μιαγρήτη, αποστόλη. Μπαίνω στο κλίμα σιγά σιγά. Ε, καλά κάνεις γιατί έχω ακούσει ότι έχει και μεγάλη έξαρ ναι, όντως. Και εσύ τι έχεις φέρεις. Και εγώ έχω φέρει ένα πιο light lightman θέμα σε έκταση. <laughs> αλλά λίγο αστείο. λίγο είναι αστείος. Είναι αστείος. Το πούμε με σοβαρότητά του, Ά, μπορώ μπράβο, να το πω. Ναι, ε, πρόκειται για ένα νέο τρόπο που βρήκαν κάποιες φυλακές της Αγγλίας για να διανύμουν τη μεθόδωσης κρατούμενους που είναι σε πρόγραμμα μεθόδωσης. Για να μειώσουμε την εγκληματικότητα μέσα στις φυλακές. Ε, έξυξη, Αυτό λένε, αλλά θα δούμε ότι αυτοί που το μελέτησαν λίγο το πράγμα είπαν ότι μπορεί να μην ισχύει και τόσο πολύ, Σοβαρά. ας πούμε έτσι. Ας περάσουμε λοιπόν στο θέμα. Mais do que as letras dessas ardentes canções que me levam pra você. Quanto pesar esse jogo tem de palavras jargões, e bastava saber expressar a paixão. Λοιπόν, σήμερα προστόλου έχω ένα άρθρο από τη Washington Post, εφημερίδες τη Αμερική, oh. ε, Το οποίο να τονίσω ότι το link που θα βάλω πρέπει να κάνετε γραφή για να δείτε το άρθρο oh. free. Έχει free access βέβαια, εντάξει να ανησυχείτε Εντάξει, και θα κάνουμε. <laughs> τι να κάνουμε τώρα αυτά, όμως είναι έτσι Ωραία ε, Λοιπόν, το άρθρο αναφέρεται σε ένα εμβόλιο που είχε παρασκευαστεί παλαιόθεν στην Αμερική για να αντιμετωπίσει έναν ιό της γρήπης το 1976 να τον ε, και εξετάζεται οι παρενέργειες που είχε φέρει αν συνδέονται με το τωρινό εμβόλιο της γρήπης. Γιατί τα στελέχη των δύο ιών ήταν, είναι περίπου ίδια. Είναι δηλαδή, παρόμοια. Εκείνο το εμβόλιο ήθελε να αντιμετωπίσει την παλιά γρήπη, σαν λέει. <laughs> ναι, το 1976. <laughs> Μια γρήπη που συνέβη, νομίζω, που άρχισε από ένα στρατόπεδο στην Αμερική. Οκ. Okay. Λοιπόν. Όχι, αυτό είναι στο Ιωάννης. Ε, failed. Λοιπόν. Η ανησυχία των επιστημόνων προκύπτει από το γεγονός ότι ο Ιτα1-01 ένα και ο Ιώστη το 1976 σχετίζονται με ιούς που προσβάλλουν τα γουρούνια. Ωραία, Ήτανε και. Και οι δύο, Υπάρχει δηλαδή μια ομοιότητα και η ερώτηση είναι αν το εμβόλιο του για τον ΙΤΑ1 1 μπορεί να φέρει παρόμοιες παρενέργειες. Να πούμε τώρα ποιες ήταν οι παρενέργειες, έτσι. Για πες. Λοιπόν, από τα 43 εκατομμύρια που εμβολιάστηκαν τότε στην Αμερική το 1976, 400 ανέπτυξαν ένα σύνδρομο που ονομάζεται γκυλέν παρέι, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Είναι, είναι Γάλλοι οι τύποι, οι okay. επιστήμονε. Ε, λοιπόν, ε, αυτό το σύνδρομο τι είναι, ουσιαστικά είναι μια νευροπάθεια. Νομίζω, σου λίγο, νομίζω yeah. Guillain είναι το ένα. Στην γαλλικά. Ναι. Εντάξει. Μπαρ. Ωραία. Λοιπόν, ε, πρόκειται για μια νευροπάθεια okay. που προσβάλλει ε, του μυς του ανθρώπινου οργανισμού και προκαλεί παράλυση. Ωραία. Να πούμε ότι να αντιμετωπίσουμε, έτσι, δεν πεθαίνει, αμ. το λε και πεθαίνει και μετά ξαναγίνει normal. Αν ναι, είναι να αντιμετωπίσουμε. Και από τα 40 εκατομμύρια, 25 που κάναμε το βόλιο πέθανε. <laughs> δεν αναφέρεται γιατί δεν είναι να αντιμετωπίσουμε. Όχι, δεν αναφέρονται <laughs> οι λόγοι. Α, οκ, okay, κατάλαβα. Ωραία. Άντρε, αυτό κοίταξε να αντισώ με τον μπορεί να έχει να κάνει και με κάποια ειδική κατάσταση ναι, υγεία ναι, ναι, στην ναι. οποία βρίσκονταν. Και, και με τη νέα γρήπη έχω παρακολουθεί περιστατικά όπου επειδή κάποιο είχε καρδιά, πέθανε από αυτόν λόγο, α Ωραία. Να τονίσουμε όμως ότι δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί από επιστημονικής πλευράς γιατί το εμβόλιο του 1976 προκάλεσε το σύνδρομο GPS το Κοιλιάν Μπαρνιέ. Mm -hmm. Βέβαια οι προσπάθειες των επιστημόνων λόγω της, ε, είχαν σταματήσει για κάποια περίοδο. Δηλαδή συνεχίστηκαν 15 χρόνια μετά το 1976 και μετά σταμάτησαν και αυτό οφείλεται στην ε, ακίνδυνη χρήση των εμβολίων που είχαν βγει και τη συμβατική γρήπη. Ωραία. Mm -hmm. Δηλαδή τα εμβόλια είχαν επιτυχία αυτά, οπότε λένε ότι δεν χρειάζεται να το ψάξουμε άλλο. Mm -hmm και σταμάτησαν την έρευνα. Λοιπόν... Ε... Συνεχίζω. Τώρα, ας περάσουμε λίγο στα τωρινά, έτσι. Μερικοί επιστήμονε για το νέο εμβόλιο, και το, το βλέπουμε και στην Ελλάδα αυτό, λένε ότι είναι ακίνδυνο, ή τουλάχιστον ε, όσο ακίνδυνο είναι και στα συμβατικά εμβόλια, ε, γιατί κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε με τον ίδιο ακριβώ τρόπο όπως και το συμβατικό εμβόλιο κατά της κοινή γρήπης. Yeah. Αυτό όμως, αποστολή, εί η συγκεκριμένη δικαιολογία. Λοιπόν, να πούμε ελευερικά πράγματα για το τι ήταν ουσιαστικά αυτό που προκάλεσε τη... τις παρενέργειες τουλάχιστον τι πιστεύουν ότι ήταν, γιατί όπως είπαμε δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί. Λοιπόν, υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν ότι οι παρενέργειες στο εμβολείο του 76 ε... συνδέουν δηλαδή τις παρενέργειες με ένα μηχανισμό του ανθρώπινου οργανισμού που ονομάζεται πρόσκυξη «Μοριακός μιμητισμός». Δεν ξέρω okay. τι είναι αυτό. Okay. Α, δεν ξέρεις, ωραία. Λοιπόν. Τι θα θα Είτε σου πω όμως ε, τι αναφέρει το άλλο γι' αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν. Δύο στις τρεις περιπτώσεις που εμφάνισαν το GPS, το οποίο είναι το σύνδρομο, να μην το λέω συνέχεια έτσι, παρατηρήθηκε ότι είχαν προσβληθεί απομολύνσεις... Διό... Είναι GBS. GBS, γι... ναι. προσβληθεί να ένα GPS. GPS. Ναι, γιατίς όπως είπαμες, ακούστηκε GPS. Ναι, Οκ, GPS. Παρατηρήθηκε ότι είχαν προσβληθεί απομολύνσεις του εντερικού ή του αναπνευστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης και της γρήπης. Εντάξει. Η αιτία λοιπόν ήταν ένα βακτήριο που πυροδοτούσε τον οργανισμό να φτιάξει αντισώματα τα οποία επιτίθονται στο νευρικό σύστημα. Mm -hmm. Στο ίδιο. Δηλαδή αυτό είναι Αυτό άνοσο. Αυτό το. δεν είναι. Ωραία, αυτό άνοσο. Και αυτό οδηγεί στο σύνδρομο. Okay. Ε, βέβαια λένε ότι οι επιστήμονε παρατηρήσαν ότι αυτό δεν είναι καθολικό. Δηλαδή το βακτήριο αυτό δεν οδηγεί πάντα σε αυτό το σύνδρομο. Μπορεί όμω να... να οδηγήσει ναι. αυτό το πράγμα. Και ήταν ένα επιστήμονα ε, το 2008, πέρσι, και δημοσίευσε μια, μια εργασία στην οποία φαίνεται ότι το εμβόλιο. Το 1996, δηλαδή βρήκε ευόλια τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί τότε, <laughs> μύθηκε τον τρόπο που λειτουργούσε το συγκεκριμένο βακτήριο. Αυτό στι περιπτώσει που είχαμε GPS, έτσι. Ναι. <laughs> Ωραία. Ε, ουσιαστικά ε, ο επιστήμονα ήρθε και απέδειξε ότι, γιατί κάποιες κάποιε ότι το ευόλιο ήταν ε, μολυσμένο από το, το βακτήριο αυτό. <laughs> Δηλαδή είπαν ότι κάναν κάποιο λάθο κατα... ε, στην κατασκευή του εμβολίου, στην παρασκευή του εμβολίου και υποστήριξαν μερικοί ότι ήταν ε, ουσιαστικά μολυσμένο το εμβόλιο. Ο επιστήμονα ήρθε όμω και πέδειξε ότι δεν ήταν αυτό, δεν υπήρχε λέει, κάτι τέτοιο, αλλά το εμβόλιο μιμήθηκε τον τρόπο που, που ουσιαστικά ε, προέβαλε τον οργανισμό το βακτήριο αυτό και οδηγούσε στο σύνδρομο GBS. Ωραία. Ωραία. Τώρα α περάσουμε λίγο. Στα... Ε, να κάνω μια ερώτηση λίγο ναι, να πέρα γιατί χάθηκα ελαφρώ. Ωραία. Ναι. θα μου πει. Γιατί δίνει πολλέ πληροφορίε μαζεμένε. Ε, δηλαδή το, το εμβόλιο, ναι. ε, αυτή η μόλυνση τέλο πάντων, η ειδική που γίνεται με το βακτήριο αυτό, mm -hmm. δεν έχει τις ίδιες, τα ίδια χαρακτηριστικά με την μόλυνση του είδη του ιού. Κάνει κάτι διαφορετικό. Όχι. Οι περιπτώσει που έφυγαν στα GPS, mm -hmm. ο επιστήμονα απέδειξε ότι το εμβόλιο μιμήθηκε τον τρόπο που προσφάλλει το βακτήριο τον ορθολογικό πάλι στι περιπτώσει που οδήγησαν GPS όμω. Ναι, OK. Απλά εγώ ρωτάω αν αυτό το πράγμα ναι. ε, είναι, έχει τα ίδια συμπτώματα που θα είχε ούτω ή άλλω η γρήπη, Αντιπάθενε, εκείνη τη εποχή και η τωρινή, δεν ξέρω. Εννοείς, ε, δεν αναφέρει τι παρενέργειε. Όχι. Α, ε, εννοείς για το βακτήριο τώρα. Ναι. Ε, αυτό το, δεν το, το ξέρω αυτό. Ωραία, Όχι, το, το, το GPS είναι άλλο πράγμα. Είναι άσχητο. ωραίο αυτό θέλω Λοιπόν, ε, το τελευταίο καιρό έχουν ξαναρχίσει να γίνονται έρευνε πάνω στο εμβόλιο του 1976. Το κατάλαβαν οι επιστήμονε ότι πρέπει να γίνει αυτό. Εντάξει, είναι εννοείται. Για να δουν τι προκάλεσε αυτέ τι σπάνιε Μέχρι και ένα από ανθρώπου που είχαν προσβληθεί από τότε που προσπαθούν έτσι. Ναι, στην αρχή πρέπει να το δουν αυτό, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να Δεν είναι. Ναι. Δεν το αφήνει έτσι, επειδή δεν σε νοιάζει, α πούμε. Τώρα, σήμερα όλοι είναι σε επιφυλακή. Να σου πω ότι υπάρχουν ειδικά κέντρα, τα οποία ονομάζεται κέντρα για τον έλεγχο και την πρόληψη κατά των νόσων γενικά, που επιβλέπουν τον εμβολιασμό των ανθρώπων και τους απασχολεί να μελετήσουν κάποιες παρενέργειες που εμφανίζουν τα εμβόλια για τον ιτα 1 για να δουν αν υπάρχει συσχέτιση με τις παρενέργειες του εμβολίου του 1976. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τα, τις σημειώσεις μας. <σχεδόν> την τελευταία εβδομάδα, στόλη παρατηρήθηκαν 6 περιπτώσεις GPS σε ανθρώπους που είχαν κάνει το εμβόλιο ΙΤΑ-101. Το σημαντικό όμως είναι ότι οι παρενέργειες και στις 6 περιπτώσεις ήρθαν μέσα σε 2 μέρες. Κάτι το οποίο υποδεικνύει ότι δεν ευθύνεται το εμβόλιο αυτό. Mm -hmm. Δηλαδή το εμβόλιο πρέπει να περάσει μια εβδομάδα περίπου για να δεις τα αποτελέσματα. Το αφήστε κάπου αλλού δηλαδή αυτό. Ναι. Και το άρθρο τελειώνει, για να τελειώσω και εγώ με το μακροσκελές αυτό, με αυτή, παρουσ, αυτή Εντάξει, την παρουσίαση. Φένερ, το άρθρο τελειώνει με ορισμένες ειδικών που παρουσιάζονται άκρος καθυσυχαστικοί σε σχέση με τη σύνδεση του GPS και του νεοεμβολίου. Μάλιστα, προτρέπουν του ανθρώπου να κάνουν το εμβόλιο παρουσιάζοντα τα εξή ε, στατιστικά. Ένα στου 10 που εμβολιάστηκαν το 1986 έπαθε GPS, το οποίο θυμίζω είναι θεραπεύσιμο. Mm -hmm. 18, ε, όχι, ένα στου 10, συγγνώμη, ένα στου 100.000. Ένα mm -hmm. στου 100.000. Ένα στου 100.000 100, που θα νοσήσουν από τον ήτα 1 ή 1, μάλλον 18 στου 100.000 που θα νοσήσουν, θα πεθάνουν. Οπότε σου λέει ότι, οι αριθμοί λένε ότι πρέπει να κάνετε το εμβόλιο. Δηλαδή, καλύτερα να, ε, πώς μας το πω τώρα, εντάξει, δεν το έχουμε πιθανότητες, δεν θα ακουστεί ωραία, αλλά λένε ότι ε, ένα σύνδρομο το οποίο εμφανίστηκε ελάχιστα σε σχέση με τους αριθμούς, ε, δεν πρέπει να ανησυχεί τον κόσμο. Ο ίδιος ο ιός πρέπει να τον ανησυχεί περισσότερο. Αυτό και ε, τελειώνω. Ναι, οκ. Okay. Ε, βασικά, εντάξει, τα νούμερα όντω δεν είναι πιθανότητε, αλλά λένε απλά ότι στατιστικά βλέπουμε ότι... Η παρενέργεια που μπορεί να έχει το εμβόλιο σε σκοτώνει πολύ λιγότερο από ότι αν στον τον ίδιο τον ιό. Ναι. Το οποίο είναι και λογικό. Έτσι, γιατί άμα το σκεφτείς, ένα εμβόλιο μπορεί να έχει παρενέργειες και όποιον το κάνεις δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει να κάνει είναι με, με την νέα γρήπη, ή αν είναι με τον τέτανο ή οτιδήποτε. Ένα εμβόλιο μπορεί να έχει παρενέργειες. Τώρα το θέμα είναι ότι ε, για μένα, με τα εμβόλια γενικά, εντάξει δεν θα μπως στη ενημερωτική στο άρθρο γιατί είναι πιο πολύ ενημερωτικό από καταλαβαίνω. Δεν είσαι κάποια στοιχεία που δεν τα ξέρω. Είναι ένα ναι. μάθημα, βασικά λέει, ότι το τίτλος είναι εξής. Μάθημα μπορούμε να διδαχθούμε από την ιστορία για κάτι το που γίνεται τώρα. Ναι, σωστό. Και επιπλέον σκέψεις κιόλας ότι αποτελεί ένα καλό και εις στάντι. Κάτι που κάναμε παλιότερα. Ναι. Σε μια αντίστοιχη περίπτωση, εγώ δεν θα μπορούσα το πούμε μέσα αν ήταν το ίδιο πράγμα μεταλλαγμένο οτιδήποτε. Ήταν ένας ιός παρόμοιος. Ωραία, τι κάναμε και πώς πήγε. Οκ, okay. τώρα από εκεί και πέρα. Εγώ πιστεύω δηλαδή, ότι επειδή και τώρα το συζητάμε πολύ στην Ελλάδα για το αν πρέπει κάποιος να κάνει το εμβόλιο ή όχι, εμένα στην πάγια άποψη που είχα από πάντα, και λέω προσωπική άποψη τώρα, έτσι, ότι ε, με πειθαρχία όσον αφορά τους δημόσιους χώρους, καλή καθαριότητα και λίγο προσοχή, ε, κάποιος μπορεί να τεκμητώσει και για να κάνει το εμβόλιο, δηλαδή μπορεί να είναι ok. Τώρα, δεν μπορώ να πω όμως ότι είναι σίγουρο αυτό το πράγμα ότι βοηθάει σε κάποιες άλλες ομάδες, πιο ευπαθείς, όπως π.χ. ανθρώπους που στα νοσοκομεία. Πολύ ηλικιωμένου που, που συνήθω συνοστίζονται σε κάποια κέντρα ε, ή σε κάποια καπία. Στου μαθητέ που είναι στη σχολή και λοιπά. Εκεί δεν ξέρω πραγματικά αν αυτό μπορεί να αποφευθεί. Και βλέπω ότι στη σχολεία α πούμε, υπάρχει έξαρση. Ε, Τώρα, αν κάποιο να κάνει το εμβόλιο, για μένα, για μένα πιστεύω ότι ε, ε, ειδικοί πρέπει να, μία, να μπορούν να δώσουν μια ταπίστευση ότι ξέρει από αυτή και από αυτά, και από αυτά δεν έχει πρόβλημα και από, και, από και από εκείνα μπορεί να έχει κάποιε παρενέργειε που είναι αυτέ και αυτέ και αυτέ. Αν τις παρατηρήσεις, πρέπει να κάνεις αυτό. Για να μην πηγαίνει ο κόσμος στα τυφλά. Ναι, Έτσι, δηλαδή, είναι λίγο νωρίς να γίνει αυτό. Ναι, συμφωνώ. Ξέρω... Και μάλιστα το άρθρο αναφέρεται και στο ότι δεν μπορούσαν να το προβλέψουν αυτό το 1926 επειδή μάλιστα δεν, μπο... δεν είχαν συνδέσει αυτό το σύνδρομο με εμβόλια γρήπης. Και δεν είχαν και το... στο τεστ που κάνανε, δεν είχαν τα απαραίτητα resources στους ανθρώπους και τα νούμερα και τα πάντα και τις μεθόδες για να το βρουν αυτό το πράγμα. Καλά, εντάξει τώρα με ένα τέτοιο εμβόλιο και με τέτοιε περιπτώσεις ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρο τι θα βγει. Ναι. Έτσι, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Πολύ απλά. Εντάξει, ίσως να υπάρχουν μερικά γενικά, γενικοί κανόνες ή ξέρω τι να προσέξεις, που ε, μπορούν πούμε, να τους ανακοινώσουν κάπως. Ε, αυτό είναι αυτό. Όλα τα πας να κάνεις το εμβόλιο, να σου πούνε το βιβλίο. Δηλαδή, αν ξέρουν κάποιε παρενέργειες, εγώ δεν σου λέω για πράγματα που δεν ξέρουν, να πούνε ότι αν δείτε αυτό και αυτό και αυτό, απλά φοβούνται ότι δεν δηλαδή, το πούνε αυτό, δεν θα πάει κανένας που κάνει. Ναι. Αυτό πιστεύω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ενημερωθεί ο πολίτη. No matter what. Βασικά να ενημερωθεί αυτό που θα πάει στο να κάνει το βόλιο. Γιατί αυτή είναι την ώρα. Άμα βγουν στις αυτά τα πράγματα, μπορεί ο καθένας να λέει Αχ, έχω εκείνο, έχω το άλλο, ξέρω εγώ. Αχ, έχω Και χωρίς ναι. να το κάνει. Έτσι. Ναι. <laughs> αυτό. Να Οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν. Νομίζω τράβηξε πολύ το θέμα. Οπότε α περάσουμε σε κάτι χαλαρό. Να περάσουμε σε κάτι πιο χαλαρό. Και για αυτήν την εβδομάδα εγώ επέστρεψα σε μία γνώριμη πηγή Χρήστο. Επέστρεψα στην αρχή για την ακρίβεια, έκανα κύκλο. Και το σημερινό άρθρο είναι από το περιοδικό Wired του μήνα Δεκεμβρίου του κυρίου Vince Baser, ένα μικρό θεματάκι σχετικά με τα σοφρονιστικά συστήματα στην Αγγλία τα οποία βρήκαν έναν πρωτότυπο τρόπο για να μοιράζουν την μεθαδόνη στους κρατούμενους που έχουν... Ε, βρεθεί και εγγραφεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε πρόγραμμα μεθαδόνες. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες. Εντάξει, στα γρήγορα, ε, μεθαδόν, όπως ε, ξέρουμε, όλοι είναι υποκατάστατο ε, για τους ήρωλοι που είναι σε αρκετά μεγάλο στάδιο εξάρτησης και χρησιμοποιείται με δύο τρόπους. Είτε για να, αν κάποιος είναι σε στάδιο, για να ε, μειώσει τα συμπτώματα της ε, ε, ε, εξάρτησης, και να ζει λίγο πιο καλά, να μπορεί να είναι αυτόνομος γιατί μεθόδων έχει το καλό ότι δεν σε φέρνει σε αυτήν την κατάσταση που σε φέρνει ηρωίνη, δηλαδή να μην ξέρεις που βρίσκεις, να μην ξέρεις τι ε, απλά είναι ναρκωτικό που σε συντηρεί, mm. χωρίς να έχεις την ανάγκη για να πάρεις ναρκωτικά για λίγο διάστημα. Ουσιαστικά είναι και ένα... ένας τρόπος απεξάρτησης. Αυτό θα έλεγα. Και η δεύτερη μορφή που το χρησιμοποιούν είναι όταν κάποιος δεν είναι σε, είναι σε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο, μπορείς σιγά σιγά αυτό να απεξαρτηθεί. Από την ηρωίνη. Αυτό κανονικά, ο συμβατικός τρόπος που μοιράζεται είναι, ουσιαστικά υπάρχουν συγκεκριμένα υποκαταστήματα των οργανισμών απεξάρτησης των χωρών, δημόσιων ή ιδιωτικών, δεν έχει σημασία, τα οποία ουσιαστικά υπάρχει ειδικό προσωπικό που όταν εγγράφεται κάποιος εκεί και βρεθεί ότι, πρέπει να, ότι μπορεί να εγγραφείς αυτό το πρόγραμμα, mm. του κάνουν ένα πρόγραμμα μεθαδόνης και κάθε λίγο και λιγάκι πηγαίνει στο συγκεκριμένο ίδρυμα και παίρνει μία δόση μεθοδόνης ή αν κρυθεί ότι, ότι είναι σε θέση να το κάνει μόνος του, μπορεί να πάρει και δόσεις πολλές μαζί ναι. στο σπίτι του Κατάλω. και να τις κάνει κάθε όσο πρέπει, ώστε να μπορεί παράλληλα να δουλεύει και να είναι λίγο ανεξάρτητος. Είναι για τις περιπτώσεις που πάνε καλά αυτό. Ε, στις φυλακές ε, τις αγγλικές, σε κάποιες δηλαδή από αυτές, ε, ε, ε, αρχίζει να εφαρμόζουν ένα καινούριο σύστημα που μεθαδώνει πολύ τε όπως ο παιδί μου πατατάκι και τέτοια με, με, ο... ένα, ναι, με ένα vending machine, με ένα αυτόντο πολιτή Σοβαρά <laughs> ναι. Υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο έχει μέσα τις δόσεις, ε, οι οποίες είναι μετρημένες για κάθε περίπτωση ξέρω εγώ και πηγαίνει ο, ο κρατούμενος ο οποίος έχει εγγραφεί στο πρόγραμμα με δαχτυλικό αποτύπωμα και με αφιλουστροειδή αναγνωρίζει ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Στωπίση, ότι ναι. μπορεί δηλαδή να πάρει αυτό ο άνθρωπος. Βγαίνει το ειδός σε ένα κυπελάκι και υπάρχει ειδικό προσωπικό δίπλα που ελέγχεται την πήρε και ότι δεν την αποθήκευσε κάποιος για να την πουλήσει μετά. Σωστά, ναι. Ωραία, με αυτόν τον τρόπο να πούμε ότι δεν γίνεται για να μην υπάρχει προσωπικό που να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά γίνεται πρώτον για να είναι η δόση με ηλεκτρονικό τρόπο ώστε να μην έχουμε... Ε, περιπτώσεις υπερδοσολογίας, α, με, ε, ε, από ανθρώπινο λάθος. Και δευτερευόντως, γιατί αν υπήρχε κάποιος που μοίραζε εδώ με δόνες μέσα στη φυλακή, μπορεί να γίνονται ένα ντου. <laughs> και να παίρνουν τα πάντα <laughs> οι βγήκοι κρατούμενοι. Mm. Ωραία, τώρα τι λέει ο κόσμος όμως για αυτό το πράγμα, ας το πούμε. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το πράγμα έχει μέχρι στιγμής ε, υιοθετηθεί από 57 ιδρύματα. <laughs> Είναι αρκετά νομίζω για μια χώρα όπως η Αγγλία. Και... Ε, Uh, δαπανήθηκαν 6,5 εκατομμύρια ε, λίρες. λίρες δολάρια εδώ λέει δολάρια ε, Δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα, γράφευε μάλλον επειδή το Word είναι αμερικανικό το, το έχει μεταφράσει σε δολάρια ναι. ε, το οποίο οι περισσότεροι λένε ότι είναι ένα ποσό το οποίο θα ήταν πολύ λιγότερο αν το κάνουν το σωματικό τρόπο δηλαδή κάποιοι wow. κριτικοί πιστεύουν ότι με το σωματικό τρόπο θα κόστισε λιγότερο αυτό το πράγμα επίσης λένε ότι το να έχεις αυτόματος πολιτές με θα δώνεις, αυτόματος πολιτές είναι σε αγιοργικά, δεν είναι έτσι, εντάξει. Αλλά γενικά αυτό το σύστημα πιο πολύ κάνει καλύτερο management παρά λύνει το πρόβλημα. Ναι. Οπότε το γενικά η κριτική που υπάρχει είναι αρνητική. Α, ναι, δεν υπάρχουν θετικές γνώμες. Ε, Τις είπες βασικά πάνω κάτω. Βασικά οι θετικοί, θετικές γνώμες, το άρθρο... Δεν αναφέρει να υπάρχουν κάποιοι δηλαδή, που να είπαν ό,τι τι ωραίο σύστημα» κλπ. Υπάρχουν αρνητικές γνώμες ως προς το ότι αυτό είναι μια φιορητούρα και ότι δεν έχει ουσιαστικό όφελος. Mm. Τα ουσιαστικά όφελη που λένε αυτοί που το φτιάξανε είναι ότι πρώτον έχει ασφάλεια mm. και δεύτερον, ε, έχει, είσαι σωστός ιατρικά γιατί παίρνει ο άλλος όσο πρέπει να πάρει. Γιατί όταν την με το χέρι... Ναι, αλλά όμως αν μειωθούν τα κύματα βίας σε τέτοια ιδρύματα και μπορεί να αθήνεται και αυτό, έτσι, από και αυτό θέλει. Ακριβώς. Θα... Ο συγκεκριμένα κάποιος ειδικός λέει ότι ε, όταν μπορείς να έχεις ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους ένα πρόγραμμα σταθερό και να αισθάνονται ικανοποιημένοι με αυτό το υποκατάστατο που παίρνουν, yeah. δεν έχουν την τάση να είναι πιο βίαιοι. Και σιγά σιγά να απεξαρτηθούν από την ηρωίνη και να μπορούν να βγουν σε... στην κοινωνία, ας πούμε, αν μπορεί να γίνει αυτό. Να πω τώρα που το σκέφτηκα ότι με βάση κάποιον γνωστό μου που δουλεύει σε ένα αντίστοιχο... Είδαμε το κανάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη ναι. μου έχει πει ότι ισχύει, ότι έχουν τέτοιο μηχάνημα. Α, θα το ρωτήσω ναι. και μην θα το αναφέρω στο επόμενο Α. τροφή για σκέψη ως έξτρα. Οκ, okay, οπότε μπορεί να έρθει στην Ελλάδα αυτή η μόνη. πότε Οπότε μπορεί να υπάρχει και εδώ, ναι. <laughs> μπορεί να υπάρχει ήδη, έτσι. Μπορεί να υπάρχει ήδη. Ναι. Οκ, okay, εντάξει. Whoa! <laughs> Το 7ο επεισόδιο του το Σκέψη έφτασε στο τέλος του αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες Μπορούμε να το κάνουμε να το καθιερώσουμε αυτό πάντως Να πηγαίνουμε και σε άλλο σημείο της πόλης μεθύμητα το κάνουμε από εκεί ξέρω εγώ Έτσι πρωί της Κυριακής ξέρω εγώ Μάλιστα okay. ναι Ναι, σωστά να και φωτογραφίες ξέρω εγώ Και μπορούμε να τις δημοσιεύουμε μετά βλέπει που ήμασταν Και πώς περάσαμε Ή λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε σύμβαση με κάποια μαγαζιά Για να <laughs> εκπαιδευτείς <laughs> Εκπαιδευτείς <laughs> να πηγαίνουμε ξέρω Έτσι γιατί τώρα που έχουμε βγει και στο PC Magazine συνέντευξη, είμαστε μούρες, έτσι. Είναι, έχουμε ναι, έχουμε αναπτύει ένα επίπεδο. να μας πληρώνουν, γενικότερα. <laughs> λοιπόν, μπορείτε να βρείτε το επεισόδιο στο newsfilter.gr, αναζητήσετε το food for thought τη τροφή για σκέψη. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το ειδικό feed που υπάρχει, ε, για iTunes τελικά ακόμα δεν καταφέραμε να το κάνουμε να δουλεύει, αλλά έρχεται. Εγώ προσπάθησα, αλλά πρέπει να κάνω γραφή με την κάρτα μου. Όχι, κοίταξε να δεις. Έχω μιλήσει με τους ειδικούς και νομίζω ότι ξέρω τι φταίνει είναι δικό στο λάθος από το blog μας Α, κατάλαβα, ναι, Θα ναι. τους διορθώσουμε όμως. Okay, ε, αλλά μπορείτε να παίρνετε το feed γενικότερα, το ειδικό feed που έχουμε στο site και να βλέπετε κάθε νέο άρθρο που βγαίνει με τον RSG Reader της επιλογής σας. Επίσης μπορείτε να το βρείτε στο facebook, στη σελίδα newsfilter.gr και στο podcast.sync.gr. Ένας aggregator για ελληνικά podcasts. Ακόμη, μπορείτε να στέλνετε email με τις ιδέες σας, προτάσεις σας, mm -hmm. σχόλια, σχόλια, σχόλια, σχόλια, ε, σχόλια, σχόλια. στο info.newsfilter.gr ή, info ή να αφήσετε σχόλιο στο άρθρο. Να αφήσετε mm -hmm. σχόλιο στο άρθρο. Να αφήσετε σχόλιο, σχόλιο στο άρθρο. άρθρο. Λοιπόν, ωραία. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ακούστε την εκπομπή «Τροφή για σκέψη» μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Καλή σας χώνεψη.